Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο... Ε, πώς είπαμε θα την πω να την εκπομπή. Τεκνοπόλιταν. Τεκνοπόλιταν, ναι. Καλώς ήρθατε στο Τεκνοπόλιταν. Ένα podcast που στο χωριό μου το λένε ε, ραδιοφωνική εκπομπή, κονσέρβα, δεν είναι live δηλαδή, ε, στην οποία ε, αποφασίσαμε να μιλήσουμε για θέματα τεχνολογικού περιεχομένου, ε, για mobile, για υπολογιστές, για desktop και ό,τι τέλος πάντων ε, γουστάρουμε και υπάρχει στην ειδησιογραφία μας. Ε, μαζί μου είμαι ο Χρήστος από το Dr. Android, Μαζί μου έχω το Σαλί από το Σερέμπρουξ Χαίρετε! Πού είσαι ρε? Εδώ είμαι ρε! Έλα λαμβάνεις, γη λαμβάνω. καλή Σαλί! Λαμβάνεις! Λαμβάνω, Εντάξει. λαμβάνω! Και επίσης έχουμε και τον Βασίλη Έχουμε τον Βασίλη από το πρώτο θέμα Είναι ο Αρχιντάκτης εκεί πέρα Είναι ακριβώς κάτω από το θέμα Αναστεσιάδη Βασίλη! Γεια σας! Βασίλη και... είσαι μαζί μας. Μαζί είσαι ασύ, αλλά όχι για πολύ άμα συνεχείριζε να με λες τι πως αυτό το θέμα er". <laughs> Εγώ δεν σε ακόμα <laughs> <laughs> Λοιπόν ο Βασίλης ο, ο Βασίλης δεν είναι από το πρώτο θέμα Απλά τον καλέσαμε εδώ πέρα, όχι τον καλέσαμε δηλαδή είμαστε όλοι μαζί εδώ σε αυτή την εκπομπή Απλά χρειαζόμασταν κάποιον ο οποίος θα καλύπτει τα θέματα του iOS Να τον έχουμε έτσι για λίγο σάκο του box και να τον κοροϊδεύουμε και τα λοιπά έτσι για το λειτουργικό και αυτά Έτσι. έτσι, έτσι. Να πούμε ότι.. <laughs> Ε, καλό είναι όσοι μα ακούνε τέλος πάντων να έχουν έτσι μια δόση χιούμορ, ανοιχτό μυαλό. Γιατί μπορεί να ακούσουν και καμιά έτσι, καζούρα. Ε, δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για τι διανομέ, όσε φορέ θα ασχοληθούμε τέλος πάντων, με τι διανομέ. Μπορεί να ακούσουμε καμιά καζούρα παραπάνω ο ένα στον άλλον. Οπότε, λίγο χαλάρα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τι τελευταίε εξελίξει και ότι τουλάχιστον εμάς μας ενδιαφέρει, έτσι, στο μέλλον φυσικά Εντάξει. θα καλέσουμε και κόσμο από τις κοινότητες, από τους bloggers, ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία και αν καταφέρουν να πείσουμε και οι ειδικούς να έρθουν ακόμη καλύτερα, έτσι. Μια παρένθεση σε αυτό που είπες για το χιούμορ. Γενικά, αν διαβαζεις να 9Gart και έχεις μέσα σου την καφρίλα, ε, <laughs> είσαι, είσαι δικός μας, είσαι ακροατής μας. Έτσι, έτσι. Καλό είναι δηλαδή, αν έχει έστω δει μια εικόνα και έχει μια αμφιβολία αν θα έπρεπε να γίνεται χιούμορ πάνω εκεί ή όχι, σάτυρα ή όχι, μάλλον δεν θα είναι κατάλληλη η εκπομπή γι' αυτόν. Και Ωραία, αν διαβάζει ναι, το Τεχνοπόλιταν, τώρα... είσαι επίση ευπρόσδεκτη. Σωστό, σωστό. Ακριβώς. Το Τεχνοπόλιταν είναι το ανδρικό Κοσμοπόλιταν, έτσι το σκεφτόμαστε. Ακριβώ. Τεχνολογία. <laughs> έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να πω λίγο κάτι. Έχουμε, έχουμε στήσει με το Σαλί και τον Βασίλη ένα πολύ ωραίο τρόπο για να λέμε τα νέα μας, να τον να το πω. Δεν πειράζει, παιδιά, έτσι. Σιγά, ναι. ρίχτο, σιγά. Ωραία. Αποφασίσαμε να μην έχουμε στάνταρ θεματολογία, ε, αλλά να βγάζει ο καθένας ε, να λιεύει 5-10 πραγματάκια που βλέπουμε στη βδομάδα και τον ενδιαφέρουν και να τα πετάει απλά με τίτλους χωρίς λεπτομέρειες στους υπόλοιπους και να διαλέγουν. Οπότε στην ουσία ο ένας δεν ξέρει τι θα συζητηθεί από τον άλλον, ε, απλά έχει διαβάσει έναν, πολύ, έναν έξυπνο τίτλο ας πούμε που του προκαλεί το ενδιαφέρον και λέει ότι ναι Χρήστο θέλω να μιλήσεις για αυτό το θέμα. Χωρίς να ξέρει όμως με λεπτομέρεια τι ακριβώς είναι το θέμα αυτό. Βέβαια όλα είναι γύρω από την τεχνολογία, οπότε ε, θέλει να ξεκινήσει κάποιος, να ξεκινήσουμε από desktop. Να ξεκινήσουμε, ναι, από desktop ε, Να πω ε, μια είδηση που έσκασε τώρα τελευταία στιγμή Το είδα τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε Η Adobe αποφάσισε να αναστήσει το flash στο Linux Το είδατε αυτό? Γιατί ρε φίλα? Όχι Εδώ, Εδώ, και κάτι, χρόνια... ένα, κάτι Εδώ και χρόνια, χρόνια τέλο πάντων μερικά χρόνια είχε βγει Και είχε πει ότι θα τον παρατήσω το άθλημα, δεν περπατάει γιατί ήδη ο HTML5 προχωράει πάρα πολύ καλά. Οπότε γιατί να υποστηρίξω μια τεχνολογία την οποία την όλοι οι developers. Αλλά για κάποιο λόγο εδώ πέρα μας ανακοίνωσε και έσκασε η μύτη ότι πλέον το Flash Player θα υποστηρίζεται στο Linux. Να κάνω μια παρένθεση όμως εδώ έτσι. Η Google μέσω του Chrome και του Chromium. Ε, το υποστήριζε, δηλαδή όσοι είχαν Chromium ήταν ενσωματωμένο μέσα ε, στο Path Player και δεν είχαν κανένα πρόβλημα ε, Στο Chromium νομίζω όχι, Σαλήτ, ε, ήταν μόνο στο Chrome. Στο Chromium υπήρχε ένα άλλο εναλλακτικό, το οποίο ήταν εξίσου αξιόπιστο όμως Α, μάλιστα. Δεν χρησιμοποιώ Chromium, πάω κατευθείαν στο Chrome του, της Google, του σατανά, οπότε κατευθείαν Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ναι. έχω Linux υπολογιστή, έτσι, χρησιμοποιώ εδώ και 10-12 χρόνια Mm -hmm. Πάντα είχα πρόβλημα με το Flash Player γιατί δεν έπεσε, γιατί δεν έπεσε, γιατί η Adobe είναι για ανάθεμα τέλο πάντων. Mm -hmm. Όσο με σουρανούσε, δεν με υποστηρίζει και μου έλεγε: ε, Πάω το μπούλο, βά, κάνε Dual Boot με Windows και παίξει εκεί πέρα ό,τι γουστάρει να παίξει. Mm -hmm. Και τώρα δηλαδή που είναι για πέταμα που έχει πεθάνει, μου το φέρνεις στο Linux. Βασικά υπήρχε πολύ παλιότερα και είχε σταματήσει να υποστηρίζεται απλώ. Δηλαδή είχε φτάσει ναι, σε... ακριβώ το σχέδεκα, νομίζω. Και το θέμα δεν είναι απλά να υποστηρίζει ένα λογισμικό. Μην ξεχνά ακούμε rest... τόσα και τόσα από τρύπες ασφαλείας στο Flash Player, το οποίο αν δεν ενημερώνεται, ασχέτως λειτουργικού συστήματος, είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύσει. Οπότε είναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιηθείς το Google Chrome, το η... η οποία συνεργάζεται κατά κάποιον τρόπο με δυνατόμπ και παρέχει ενημερώσει για τον. νου. Συγγνώμη, έσπασα κάτι. Συμβαίνουν αυτά τα σπίτια μας. <laughs> Πάτσε ένα παιχνίδι της μικρής, Klein, δεν Λοιπόν, ήταν θέμα και ασφάλειας, έτσι, δηλαδή να υποστηρίζετε, να αναβαθμίζετε και μην ξεχνάμε ότι Μποστά. είναι και θέμα καρτών γραφικών που υποστηρίζουν 3D γραφικά, επιτάχυνση μέσω τη κάρτας γραφικών. Ε, μην ξεχνάμε ότι και αυτά είναι μέρος του υπολογιστή και καλό είναι να τα χρησιμοποιούν όσο μπορούν. Οι τελευταίοι browsers, ας πούμε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ την κάρτα γραφικών για να σχεδιάζουν. Τη σελίδα που βλέπει. <σχελίδα> να σα ρωτήσω κατά, κάτι για τους δύο. είναι ένα GPU που πλέον ε, όλοι ε, ε, ε, στηρίζουν το προγραμματιστικά επάνω του. Δηλαδή και τα παιχνίδια περισσότερο εκμεταλλεύουν την κάρτα γραφικών και δεν δίνουν τόσο βάρο στα specs του επεξεργαστή. Όχι <σχελί> ότι <δεν> <σχελί> δίνουν, <σχελί> αλλά... έχουν ξεφύγει λίγο από τον επεξεργαστή. Ναι. <σχελί> <σχελί> και φορτώνουν την κάρτα. Να ρωτήσω λίγο ε, κάτι παιδιά. Αυτό τώρα που λέμε για το flash, εσεί το βλέπετε να προχωράει. Βασίλη, πες εσύ α πούμε. Τι να πω Χρήστο, εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι τις μόδες οι ταινίες με τα ζόμπι αυτοί παίρνουν ένα πράγμα ζόμπι στο Linux και προσπαθούν <laughs> να το αναστήσουν. <laughs> Τώρα που όλοι κόπουνε, όλοι οι browsers κόβουν τα νήματα με την αντόμπα αυτοί λέει, όχι εγώ θα αναστηθώ, Walking Dead, Season ναι. <laughs> δεν ξέρω τι. <laughs> season Flash, ναι. <laughs> season Flash, εντάξει. Σαν <laughs> λίγια πες. Ε, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι είναι απλά μία πίεση από ε, σκοτεινές δυνάμεις εταιριών, οι οποίες λένε, yeah. κοίταξε να δεις, έχουμε πάρα πολλά yeah. πάρα υποδομές βασισμένες στο Flash Player εμείς τουλάχιστον θέλουμε ενημερώσει ασφαλείας yeah. και πολύ πιθανόν η Adobe το σκέφτηκε από αυτή την πλευρά ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα κλείνουμε τρίπες ασφαλείας yeah. και αυτό δείχνει ταυτόχρονα το μέγεθο που έχει λάβει το Linux σε corporate environment, έτσι, σε, desktop, Α, ναι, ναι. σε περιβάλλοντα τα οποία είναι κρίσιμα. Πάμε Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ. Να... Και δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν Google Chrome για χύψη λόγου. Σωστό, σωστό αυτό. Google Chrome. Αυτά. Βασίλη, και... ναι. Φαντάζομαι το θέμα σου θα είναι iPhone. 7, στο 7 είμαστε, α ναι, iPhone 7, έτσι Ναι, yeah, είμαστε στο iPhone 7, εισήως, ναι και, και 7 του μηνός γίνεται η παρουσίαση, Πώ έχουμε σήμερα, 5 Την πετάχθη, μεθαύριο, Για πες, τι λέει από εκεί πέρα Ξανά γραφή Android ή θα έχουμε τεποτακιανούδιο <laughs> <laughs> Μάλλον πρέπει να, κοιτάξω κι εγώ λίγο 9 gag για να πιάσω το χιούμουρ σας <laughs> <laughs> Για πες, για πες Εντάξει, η Apple, όπως πάντα με το σταγονόμετρο specs τα οποία φυσικά ναι. πάντα επιβεβαιώνονται. Ε, κοίτα, ο ΑΦΑ 10 επεξεργαστής θα δικαταστήσει τον α 9X για αυτούς που ασχολούνται με το iOS και μα ακούνε. Ε, τώρα υπάρχει μια φημολογία ότι μπορεί να υπάρξουν τρία iPhone 7. Το απλό iPhone 7, το Plus και το Pro. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τις τελευταί αλήξεις δεν επιβεβαιώνεται. Δηλαδή έχουμε δύο, ένα iPhone 7 στις 4,7 inches και ένα iPhone 7 Plus στις 5.5, δηλαδή ουσιαστικά ο Form Factor που, ε, που μας συστήθηκε με το iPhone X Και ε, η δική μου η απορία είναι γιατί δεν πήγα να αλλάξουμε κάτι σχεδιαστικά, γιατί πάνω διετή άλλαζαν και σχεδιαστικά πούμε, το μοντέλο. Αλλά α, μου ήρθε στο μυαλό ότι τον επόμενο χρόνο είναι η δεκαετή επέτειος από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone, άρα α, όπου... α, θα τα χαρτιά μου yeah, yeah, για yeah. την επέτειο. Yeah. Βασίλη, <Ρεσίλυνα> να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό για το προ. <σχετί> το... Κάπου το διάβασε, έτσι. Ότι μπορεί να υπάρξει <σχετί> να προέκδοση. Ναι, ε, κάπου το διάβασε. Είχε, ναι. είχε, είχε, είχε κάποια λεπτομέρεια, δηλαδή τι θα έχει παραπάνω από τα άλλα, αν υπάρξει προμοντέλο. <σχετί> <σχετί> η λεπτομέρεια που λένε είναι ότι μάλλον θα έχει διπλή κάμερα, διπλό φακό. Δεν ξέρω ακριβώ γιατί κάτι α, λένε. Αυτό το διάβασα κι εγώ. Ότι εξαγόρασαν μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται στι 3D φωτογραφίε και μάλλον προφανώ και την τεχνολογία τη για να την ενσωματώσουν. Αλλά επίσης θα mm -hmm. έχει και ασύρματη φόρτιση ε, Πράγμα που ναι, προφανώς ε, αν με ρωτάς σαν κάποιον που βαρέσει αρέσει αυτό Θα έλεγα εντάξει, παιδιά αργήσατε λίγο, αλλά ναι, ε, να δούμε τι θα κάνετε Σαν να, σαν, θα έχει, σαν να έχω μια ναι. εικόνα στο κεφάλι μου, ότι κιλάει ένα δάκρυ στο βασίλειο Τις κομμάτι του Όχι, δεν δεν θα δάκρυ. είναι μια έκδοση η οποία δεν θα έχει καμία σημασία για τον υπόλοιπο του πλανήτη Δηλαδή, θα έχει ασύρματη φόρτιση το iPhone 7, συμολογία Φημολογία. μέχρι να επιβεβαιωθεί. Κοίτα, εγώ δεν ανήκω στους δογματικούς της Apple, αν κάτι δεν είναι καλό θα το πω. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά η ασύρματη φόρτιση ήρθε στο Android και έφυγε. δεν έχουμε πλέον, τελείωσε, δεν την χρειαζόμαστε. Κι όμως, είχα μια κουβέντα με το Σαλί. Ε, θα τη μεταφέρω εδώ πέρα ότι πιστεύω ότι οι τεχνολογίε <χιάνε> στα κινητά έχουν πιάσει ένα ταβάνι σε ό,τι αφορά τις καινοτομίε. Δηλαδή τα έχουμε δει σχεδόν όλα. Δηλαδή τώρα ναι. δηλαδή, ε, και αυτό που εμένα με ενδιαφέρει σαν μέσο χρήστη είναι ωραία. Έχω ένα super duper κινητό που το μόνο πράγμα που δεν φτιάχνει είναι ristretto καφέ. Δηλαδή φτιάχνει γιφρέτο καπουτσίνο, δεν δηλαδή, φτιάχνει ristretto. Ε, θα ήθελα αυτό το κινητό να μπορώ να το έχω για δύο μέρες χωρίς να το έχω στην πρίζα ή τουλάχιστον να αυτό. έξω να μπορώ να το βάλω μισή ώρα σε μία μπρίζα που θα βρω σε ένα καφέ και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή και πιστεύω ότι όλες οι ειδήσεις τεχνιέντως μας μπρόχνονε πλέον σε άλλα πράγματα δηλαδή ότι ωραία έχεις όλα αυτά τα cool features από τα λειτουργικά, από τα hardware, από τα specifications, δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι έχεις το, την ενέργεια να την αξιοποιήσεις ώστε να το χαρίσει στο μέγιστο. Ναι, ναι, σωστό αυτό. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια και εγώ το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή είχε τώρα τώρα που είναι η έκθεση IFA η τεχνολογία στο Βερολίνο, που βγαίνουν διάφορα πραγματάκια, έβγαλε η Sony ας πούμε το Xperia 6Z. Ε, εντάξει, κινητά, αργά κτλ. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Βασίλη. Δηλαδή έχουμε φτάσει να top, Φτάνει πια με τι οφωνάρε, φτάνει με τη RAM 6 GB, ξέρω εγώ του OnePlus 3. Ε, φτάνει με τα 128 GB Breamers. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Θέλουμε μπαταρία και ε, χαρακτηριστικά τόσα όσα μα φτάνουν. Δηλαδή, αν το πούμε, πούμε με νούμερα, ε, χαίστηκαν το κινητό μου πιάνει 150.000 πόντους το AnTuTu για παράδειγμα, να πιάνει 80.000, αλλά να έχω και 2 με 3 μέρες αυτονομία. Μπορώ να το έχω αυτό. Αυτό νομίζω θα είναι το τέλειο. Ακριβώς και εγώ πιστεύω ότι η, η, όλη η τεχνολογία της μπαταρίας πιάστηκε στον ύπνο κυριολεκτικά Δηλαδή τα smartphone, ε, η, η έκρηξη που η, αυτή η τεχνολογία και τα tablets και τα smartphone και η ραγδαία ανάπτυξή τους ε, έπιασε στον ύπνο τις μπαταρίες. κανονικά Δηλαδή η τεχνολογία της μπαταρίας όπως είναι φτιαγμένη μέχρι στιγμής, ε, είναι για συσκευές τώρα. Ναι ρε φίλε, είναι, οι μπαταρίες είναι 20 εικοσαετίας ε, Πόσο λένε, οι Ιόντων Λιθίου που είχαν τα νέκια, το 3310 τώρα, σε παρακαλώ Που κάναμε και το αστείο που λέγαμε Ιόντων Λιθίου ας είμαστε <laughs> Α, μπραβό ναι, ναι, <laughs> Και ακόμα, και ακόμα στους ηλιθίους είμαστε, ναι <laughs> Βασίλη, για πες τι άλλα ρε φίλε, γιατί με διαφέρει. α, να, να κάνω μια παρέντηση εδώ Το 7, έβλεπα live το Steve Jobs να να παρουσιάζει το iPhone και είχα πει από μέσα μου αυτό το τηλέφωνο το θέλω, τέλο, αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Ε, για πιο iPhone γιατί νομίζω. Μέσα στο το πρώτο iPhone. Έχει. Α, το πρώτο iPhone. Το πρώτο iPhone, ναι, το έβλεπα τότε επιτυγά και έλεγα από όπου αυτό είναι το τηλέφωνο, δηλαδή τελείωσε. Είμαι Κατζάκι πριν να πάρω αυτό το τηλέφωνο. Βέβαια, ε, ε, περίπου 8 μήνε μετά είχε βγει το πρώτο Android το οποίο ήταν 3G και με έπιπσε πιο πολύ από το να πάρουν ένα iPhone που δεν μπορώ να μπω στο internet στην ουσία, που ήταν 2G. Βέβαια και έτσι πούμε, ξεκίνησε η αγάπη, ναι. <laughs> Να πούμε και την πικρή αλήθεια που, εντάξει, εγώ τώρα θα γίνω σάκου στο Box και για όσους μας ακούνε. Όχι, δεν πειράζει, ετοιμάσου. Όχι, ετοιμάζομαι, γι' αυτό σφίγγω την κοινά. Είναι ότι, χάρη στην Apple, κάποια πράγματα προχώρησαν πιο μπροστά και για τις άλλε firmes. Δηλαδή, το iPhone, ουσιαστικά, ε, δημιούργησε την κατηγορία του τηλεφώνου με την touch οθόνη που ναι, ναι. όλοι μπήκανε μετά σε μία διαδικασία να δημιουργήσουν τέτοιε συσκευές όπως έγινε και με το Apple Pay ότι ενώ υπήρχε το NFC στις Android συσκευές Δεν, κανένα δεν περπάτησε ποτέ. Δεν ήταν ο άλλο στη φάση, ξέρεις, μπορείς πληρώσει το κινητό σου, βγήκε η Apple κάνει μία τρομερή καμπάνια ότι ξέρεις μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και είναι πανεύκολο και ξαφνικά όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με το, με το να πληρώνεις μέσω του κινητού, ανέπαφες συναλλαγές κτλ. Δηλαδή κάποια πράγματα, τουλάχιστον ας είμαστε λίγο ακριβωδίκοι, ότι βοήθησαν να πάει συνολικά η τεχνολογία μπροστά. Δηλαδή, δεν οτι... το συζητάμε. Δεν ναι. το συζητάμε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, ήθελα να πω έτσι για να σε διορθώσω, δεν, δεν άκουσα να το πες έτσι, ε, όχι ότι δημιούργησε την κατηγορία των smartphone ή... Λοιπόν, δηλαδή Υπήρχανε. Λοιπόν, υπήρχε όχι. η κατηγορία. Απλά την έκανε mainstream. Την έμαθε Έχει. ο κόσμος, την έβαλε έξω στο, στο ράφι που λέμε, στο κατάστημα και μπορούσε να το δεις από κοντά. Έκανε αυτό το form factor που άλλος μπορούσε να πει ότι ναι το θέλω. Αυτό ακριβώ που είπες. Ναι, πας, ναι, ναι. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Γιατί η πρώτη μου επαφή με smartphone ήταν ουσιαστικά με αυτά τα PDA, τα PALM και τα λοιπά που τρέχανε. Έτσι. Ναι, που ήταν με τη γραφίδα. Επίση, oh, ήταν τα, τα κινητά τα Symbian που έπρεπε να βρίσκεις στα τζάρα Archea και να τα περνά με καλωδιάκι που το, το αγόρεζες <laughs> σε κοντά μέσα. εσάς Πω πω ναι ρε φίλε, παιχνίδια στο Nokia με Jar Archea που κατακριβάζαμε πειρατικά κτλ, εντάξει, γαμάτο, <laughs> γαμάτο. Όταν, λέ, όταν λέει πειρατικά, εννοείται ότι είχε ένα φίλο πειρατή ο οποίο λέει, ήταν ναυτικό και τα έφερνε απ' έξω, δεν τα έπαιρνε ναι, είχε και αυτό το patch στο το μάτι, δεν έβλεπε το όνομά του. <χι> <χι> Όπω <χι> λέω πάντα, εμεί τα μικιάζουμε δεν τα... Σωστά. Τι, δεν κάνουμε κάτι, απλά όχι τα κάνουμε. Όχι, βέβαια. Αυτό. Χρήστο, τι έχει εσύ, τι καλό έχει εσύ, δεν είδα. Ε, τι καλό, ρε φίλε, μόνο ένα καλό κόλαση γίνεται εδώ πέρα. Για, θα, για βλέπ, πες, θα, και, θα βγουν για... τα καινούργια τα ανεξουσάκια ή αλλιώ τα πιξελάκια γιατί. Τώρα αυτό θέλω να ρωτήσω λίγο και τους ε, ακροατές ας πούμε Αν ε, να περθεί και έτσι μια κουβέντα στα σχόλια ε, Βγαίνει τώρα η Google ας πούμε ή βγαίνει μια κουβέντα που πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα Καταργείται το όνομα Nexus και ξεκινάει το όνομα Pixel έτσι Καταρχάς να ρωτήσω κάτι Το Pixel ε, σαν όνομα, σαν brand ήρθε από τα Chromebook Ναι Α, Δηλαδή είχαμε... Ε, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η Google έχει δύο βασικά λειτουργικά συστήματα το Android για mobile συσκευές, το Chrome OS για, για laptop, για τα Chromebook που έχει τέλος πάντων ε, είχε βγάλει δύο, δύο Chromebook ε, που είχαν το, ε, το κωδικό όνομα Pixel, ας πούμε και ε, μάλιστα είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό, το τελευταίο, ε, το τελευταίο ταμπλετάκι της Google δεν λεγόταν ενέξους Λεγόταν και ένα πίξελ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό λεγόταν πίξελ, ναι. Ναι, οπότε φαίνεται ότι προ τα, πι... τα εκεί πήγαινε το θέμα. Αλλά ε, το δικό μου το ερώτημα είναι στο εξή. Ότι έχει ρε, παιδιά, επειδή διαβάζω πολλέ ε, συζητήσει στο ίντερνετ ότι καταργείται το όνομα Nexus και, και θα γαμηθεί τώρα όλη η φάση με τα Nexus κτλ. Συγγνώμη, έχει τόσο πολύ σημασία ένα όνομα αν τα καινούργια τα πίξελ που θα βγουν τώρα τα τηλέφωνα είναι γαμάτα και πολύ μπροστινά και και έχουνε τέλος πάντων αυτό το form factor που σε καλύπτει σε καταναλωτή. Ακριβώς αυτό έχει πάντα σημασία. Τώρα ε, κοίταξε να Αν απλώς... και εγώ μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο, τελείωνε σαν ή και θα πω, ναι. Ναι, απλώς τι γίνεται τώρα, ε, φαίνεται ότι δεν περπάτησε τον Nexus και σαν project και σαν συμφωνία ε, το αγόραζαν μόνο αυτοί που γνώριζαν πραγματικά τι είναι, όσοι ναι. αυτοί όσοι ξέραν τι είναι τον Nexus, Ξέρω ότι ήταν το, να το θέσω απλά το iPhone του Android, έτσι, ήταν το okay. Mobile ε, του Android, κάτι τέτοιο, δηλαδή ερχόταν τα updates απευθεία από την Google, ήταν μια καθαρή εμπειρία, απλώς και εσύ το ξέρει καλύτερα, μειονεκτούσες σε χαρακτηριστικά τα οποία εκμεταλλευόντουσαν το hardware, όταν είναι pure, ναι. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά να εκμεταλλητήσεις την κάμερα, κάποια εξτραβάκια κλπ. Τα οποία φυσικά φορτώνει η κοινότητα, έτσι, τα αναλάμβανε... Εντάξει, ναι, αυτά, αυτά προσθέθηκαν σιγά σιγά σιγά στις, στις επόμενες εκδοσεις του Android, έτσι, γι' αυτό εξελίχθηκε και τόσο πολύ το Android. Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα με το Pixel ίσως θέλει να κάνει ένα reboot, να πάρει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο των συσκευών, ε, ίσως να πιέσει. Να προσθέσει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα στου υπόλοιπου. Γενικά, τι έχει μάθει σχετικά με το Pixel ή είναι ακόμα λίγο σκοτεινό το πεδίο. Ε, κοίταξε, θα είναι το Pixel και το Pixel XL. Θα είναι δύο πανομοιότυπα τηλέφωνα ε, τα οποία θα έχουν απλά διαφορά σε, στη διάσταση. Δηλαδή Έτσι, το, το... Ένα θα είναι, το, το ένα θα είναι 5 ας πούμε, το άλλο θα είναι 5,5 ή θα είναι 5,2 θα είναι 5,7 δεν έχει σημασία. Θα είναι το ίδιο τηλέφωνο. Σε επίπεδο λειτουργικό ε, θα έχει διαφορά δηλαδή στην πολιτική ή στη φιλοσοφία του Nexus Δεν έχει ακούσει τίποτα, αλλά θα σου πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, έτσι Δεν θα έχει καμία διαφορά, θα συνεχίσει να είναι ένα Nexus Απλά η Google θέλει να κάνει το εξή. Ε, το Nexus, ε, η φιλοσοφία του ήταν ότι «πουλάω ένα ε, τηλέφωνο σε χαμηλή τιμή, έτσι, γιατί τα πουλούσε πάντα τα Nexus 300 με 350 δολάρια ε, πουλάω ένα, ένα πολύ καλό τηλέφωνο σε χαμηλή τιμή, το οποίο δεν είναι αναπαρχίδα. Έτσι Ναι, σωστά. Ε, τώρα νομίζω ότι πάμε στην αναπαρχίδα. Δηλαδή, ε, σβήνω τον Nexus γιατί δεν θέλω να συγκρίνονται τα pixel με τα Nexus πλέον και φτιάχνω premium τηλέφωνα με top χαρακτηριστικά τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν ε, χαμηλέ τιμέ, αλλά όχι τόσο όσο τον Nexus. Έτσι, δηλαδή, ε, αυτά τώρα που θα βγουν, τα καινούργια τα pixel τα τηλέφωνα, θα έχουν α πούμε τον, τελευταίο, τον Snapdragon 820 τον επεξεργαστή. Έτσι που έχουν όλε οι σήμερα. <Δελουργικό> Αλλά θα κοστίζουν 400 και 500 ευρώ. Δεν θα κοστίζουν 700 και 800 που πηγαίνουν τα άλλα, ας πούμε. Το RT5, <Τι> απο... τα Expedia <Τι> τα... <Τι> κτλ. Εγώ δεν νομίζω είναι διαφορά μόνο. Είσαι, ε, νομίζω ότι θα το πάει η φίλη στα 700 και 800, και θα στο, διαφορε... ε, στο θέσω έτσι το σκεπτικό μου. Ε, αν θυμάσαι, όταν πρωτοβγήκε το Chromebook το Pixel, ήταν στα 1500 <Τι> δολάρια, 1700, το οποίο ήταν ένα υπολογιστή browser ουσία, έτσι. <Τι> Είτε... <Τι> <Τι> Ναι, ναι, ναι. ναι. <Τι> και παρόλα αυτά είχε μία εξαιρετική ποιότητα hardware, εξαιρετική οθόνη ναι. και ενώ οι περισσότεροι λέγανε σιγά μην πουλήσει και όμω μοσχοπούλησε όσο δεν πήγαινε Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό έτσι, γιατί ήταν εμένα ένα καλό σε hardware, ε, καλός υπολογιστή σε hardware αλλά το Chrome OS τότε, μπορεί και τώρα, ε, εντάξει δεν μπορούσε να υποστηρίξει Ήταν δυσανάλογη τη μοίρα παιδί μου, δηλαδή δεν παίρνεις τώρα 1.700 ευρώ ένα Chromebook Ακριβώς, για μαλακία, το λέμε. Δεν το γίνεται. παράξενο τη υπόθεσης και όμως πούλησε. Ίσως να θέλει να επενδύσει σε αυτό το momentum, α πούμε, του Pixel, το οποίο πούλησε πάρα πολύ. Ε, το γνωρίζουν αυτοί που έχουν αγοράσει ήδη τα laptop. Δεν ξεχνάμε, στην Amazon ναι. ε, και σε άλλα online shops. Ε, Μωσχο πουλάει το Chromebook, έτσι. Έχει ξεπεράσει τις πωλήσει σε laptop. Ισχύει. Βέβαια για να μην φύγουμε από το πίξτελ για να συνεισφέρω και εγώ με του σκοχέο μου Τι να πεις βρε και εσύ, να πα περιμένεις τώρα <laughs> Να φας λίγο και σήκανα κινητό iPhone τώρα, να μπας κι τώρα <laughs> Άντε, άντε, άντε, πες, πες, άντε πες. Να μην κλέω. ε! Άντε, πες, άντε. <laughs> εγώ πάντως πιστεύω ότι Google θέλει να πάρει το παιχνίδι πάνω της Δηλαδή λέει ότι τώρα αφήνουμε τα χαζά στην άκρη, η κάθε τρία να βγάλει το δικό τη θα είναι Pixel, ένα όνομα που το ξέρουν, όσοι έχουν υπολογιστεί ξέρουν τι είναι το Pixel, δηλαδή είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, κάτι που ναι. θέλει να μπει στην αγορά δυνατά και θα πάρει αυτό το παιχνίδι πάντως να κοντράρει στα ίσα την Apple και το γεγονό ότι πάει πάλι με δύο κινητά να παίξει πάλι στον δίδυμο ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο δείχνει ότι θε, θέλω, πώ το λένε, It's On, πώς να το πω αλλιώς. It's On, Sit Got Real. Ναι. Κοίταξε, ε, Συμφωνώ εν μέρη, αλλά θα προσθέσω και το εξή. Ε, θέλει να χτυπήσει και του άλλου. Δηλαδή, θέλει, ε, Καταρχάς, καλά. για να κλείσω την παρέθεση τιμή. Άλλα θα κάνει. Δεν, δεν το συζητάμε, εννοείται. Για να Λε κλείσω φίλοι, την παρέθεση τιμή, Σαλί, 99% οι τιμέ θα είναι 400 και 500. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, είμαι σχεδόν σίγουρο από αυτά που διαβάζω okay. και νομίζω ότι θα είναι αυτό, 400 και 500. Και να σα πω την αλήθεια. Το τα 440 και μια χαρά μα ακουγείτε ψήνωμα το πάρω το μικρό το πιξελάκι <laughs> Εσύ ρε φίλε <laughs> Θα είναι, θα είναι λουκου, λουκουμάκι δε <laughs> <θέλει. Και> λουκουμάκι <laughs> Δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα <laughs> Δεν γίνεται ρε φίλε, το, το 5X το έχω 3 μήνες, δεν δε γίνεται Πρέπει να πάρω το πιξελ τώρα, δεν μπορώ <laughs> Δεν ε, και, σε, και σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης Εγώ νομίζω ότι θέλει να χτυπήσει και την LG και τη Sony και την ε, Samsung και με τον τρόπο τη να τους πει, έτσι φτιάχνονται παιδιά οι ναυαρχίδες Android. Καταλάβατε. Έτσι, έτσι. Έτσι φτιάχνονται. <laughs> Αυτή είναι η τιμή και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ναυαρχίδας. Έτσι είναι. Έτσι χτυπάς την Apple, κύρια Samsung. Εγώ να πω όμως ένα πράγμα, ναι. Που... Ναι. κοίταξε, πιστεύω ότι ίσως να το πετύχει όπως πέτυχε με το, με το Chromebook. Αλλά το μεγάλο, η αχίλιο πτέρνα κατά την άποψή μου της Google, είναι ότι παρότι έχει όλο το χρήμα του σύμπαντος, του τι τυπώνει χρήμα, κυριολεκτικά. Περισσότερο και ναι, την αναρτεύμεις ναι. ώρα, πέστα. έτσι τα. Έτσι, ναι, έτσι ναι, ναι. Ναι, ναι. <laughs> Τυπώνει χρήμα αυτή τη στιγμή, δεν τη μοιάζει. Ε, έχει ένα, μια αχίλιο πτέρνα το marketing. Δεν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι διαδικτυακή εταιρεία, δεν ναι. έχει... Αυτά τα shops. Δεν έχει αυτά τα... Είναι ανθρώπινη επαφή, τέλο πάντων, που έχουν τα καταστήματα της Apple ή τα καταστήματα των άλλων εταιριών. ερεφιλε φίλε, αυτό είναι πολύ απλό. Η Apple πουλάει συσκευές. Είναι εταιρεία που πουλάει συσκευές, προϊόντα που τα πιάνε στα χέρια σου. Η Google πουλάει υπηρεσία. Mm, ναι, σωστό. Δηλαδή, Apple... να έρθεις στο μαγαζί μου, τι να γνωρίσεις, το Gmail. <laughs> τι <laughs> το Google Drive. <laughs> δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο άτοπο. Ναι, ναι, εγώ το δεν ξεχωρίζεις σαν συσκευή τον Nexus όταν το έχει σχήμα με όλα τα υπόλοιπα Ήδες όμως η πολιτική της Samsung ήταν η ίδια με την Apple έτσι. Παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνετε με τις άλλες συσκευές Εγώ θέλω booth δικό μου mm -hmm. Θέλω mm -hmm. όπου και η Apple, χώρια mm -hmm. Θέλω τα ρολόγια μου, θέλω τα GGV, mm -hmm. θέλω mm -hmm. τα ακουσία mm -hmm. ναι. να γυαλίζουν mm -hmm. από 5 χιλιάδε. Θέλω χι χι mm -hmm. με χι χι χι χι χι χι Επιθετική πολιτική. Έτσι, Επίσης, επι... μι... Επίσης μιλάμε για, για εταιρεία, για κατασκευαστή που φτιάχνει συσκευές, έτσι. Και δεν λέει εγώ... να καταλάβει ότι το software που τα δίνει μαζί οι συσκευές είναι ό,τι να είναι, δηλαδή. Αυ... Ναι. Oh, αυτό, εγώ yeah. πιστεύω ότι θα έπρεπε να δίνει ένα manual, ξέρεις, βήμα πρώτο, απεγκατέστηση το αυτό, το ότι το software της Samsung μέσα, βήμα δεύτερο, Βάλε ναι, το ναι. προκαριασμό στο Gmail, τόσο δηλαδή ρε, παιδιά, τώρα που το λες αυτό ρε Βασίλη ε, Εδώ και πολλά χρόνια σκεφτόμουν Είναι τόσο δύσκολο ε, Όπως όταν αγοράζεις ένα τηλέφωνο Και κάνεις το αρχικό setup, έτσι Που σου λέει ε, ναι, ναι, ναι. Ε, Βρες το Wi-Fi σου, μπες εκεί Βάλε το pin από την κάρτα, που πάει βήμα-βήμα, έτσι Ναι, ναι. Είναι, είναι τόσο δύσκολο να σου, να σου λέει στην αρχή ε, Επιλέγεται TouchWiz Ή καθαρό Android και να έχει μέσα προεγκατεστημένες και 2 ROM όπου όταν θα διαλέξεις εσύ τη μία που θέλεις, η άλλη θα διαγράφεται. Μπορώ. Δηλαδή διαλέγεις TouchWiz από εδώ και πέρα έχεις TouchWiz και αναλαμβάνει Samsung. Μπορώ. Διαλέγεις η... καθαρό η... Android, από εδώ και πέρα αναλαμβάνει η Google. Με πας πίσω Godday. στη διαμάχη που είχε... Η, η Microsoft με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να έχετε ούτε ο Internet Explorer και Windows Media ναι, Player. Σωστό, γιατί, σωστό. γιατί ο καθένας Γιατί το 90% των χρηστών Samsung, και δεν λέμε για το 10% των καμένων που είναι στο XDA όλη μέρα, το 90% θα πει αυτά έχει, με αυτά θα δουλέψω, δεν θα τα βγάλω. Ναι, σωστό, σωστό, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχω πάει και το προστά. shop της, και, και, το, και το shop της μέσα έχει το Samsung αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δηλαδή, εντάξει, τι με νοιάζει αυτό το 10, ούτω ή άλλω θα με αγοράσει. Με αγοράσει και ένα, βάλει ό,τι θέλει. Αλλά το άλλο 90 θέλω να του μπορώ να του πουλήσω και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με τι υπόλοιπε άμψονε συσκευέ τηλεοράσει. Δεν ξέρω τι. Έτσι είναι, είμαστε η μειοψηφία τελικά. Σωστό. Σαλί, πάμε να φύγουμε λίγο από το mobile, δε φίλε. Πε κάτι άλλο, πε κανένα τσιτοπάκι, έχουμε τίποτα. Πέρασε λίγο, γενικά, πέρασε λίγο στα αμυλά ε, περίεργο βέβαια, αλλά γενικά όσοι παρακολουθούν την ξένη ειδησιογραφία έγινε ένας ψηλοχαμός λίγο πάλι στη mailing list ε, του Linux ε, yeah. ε, όπου τέλος πάντων ήρθαν, πιαστήκαν στα εικονικά χέρια τέλος πάντων ε, πάρα πολύ σημαντικοί kernel developers με, για το θέμα του mm. τον, της άδειας χρήση GPL και αν πρέπει να χρησιμοποιούνται εταιρείε νομικής προστασίας ή όπως και το SFS να επιβάλλεται τέλος πάνω της GPL στις τα Έχετε ακουσάνει, ξέρετε τι παίζει Όχι, για πες <laughs> ακούστε λοιπόν τι παίζει <laughs> <laughs> Το ζήτημα ποιο είναι, ε, με την GPL την άδεια χρήση το λογισμικό που θα δίνεις στον πελάτη σου στο οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται με κάποιον τρόπο με τον πηγαίο κωδικά του έτσι δηλαδή αν σου φέρω χρήστο μία τούρτα θα πρέπει ρε φίλε, να σου δώσω και τη συνταγή και τον τρόπο παραγωγής του δηλαδή η συνταγή να περιγράφει τα βήματα για να παράγεις το ίδιο αποτέλεσμα πωστά okay. okay. ε, οκ αυτό επιβάλλει η GPL αν για παράδειγμα εσύ, Χρήστο, πάρεις το... τη συνταγή που σου έδωσα, την τροποποιήσεις και αντί για κεράσια, ρε παιδί μου, έχεις φτιάξει ένα ειδικό από πάνω. Βαρισμός μου όλα, μου. Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο το <laughs> λένε το... Ναι, αυτό ε, θα... και το γράψεις πάνω στη συνταγή. Θα πρέπει οπωσδήποτε τη συνταγή αυτή να την μοιράσεις πάλι κι εσύ. Δεν μπορεί να την κρατήσει. Ναι, εντάξει, το... Αυτό το ξέρουμε, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα τι συμβαίνει όμως. Κάποιοι τέλος πάντων, αυτό είχε ξεκινήσει και παλιότερα, ε, κάποιες εταιρίες ε, βρήκαν ε, πάτημα, αυτό βέβαια συνέβαινε πιο πολύ στα παλιά, βρήκαν ε, πάτημα, α, ελεύθερος κώδικας, ανοιχτός κώδικας, θα το χρησιμοποιήσουμε και θα κάνουμε που κεφαλιού μας και δεν θα δίνουμε κώδικα. Okay. Ε, Οκ. Ωραία. Ε, το θέμα είναι ότι πιέστηκαν κάποιες εταιρείε να δώσουν κώδικα και είπαν εξαστάσει ε, κάτι για να μα δικαστήρια. Δεν θα ασχοληθούμε. Τώρα, και εδώ ξεκινάει διαμάχη. Έχω ένα πρόγραμμα, έχω φτιάξει μια εφαρμογή έτσι. Και γουστάρω να τη δώσω δωρεάν στον κόσμο. Ναι. Ε, και είναι κάτω από την GP Ελλάδια. Την παίρνει κάποιο την εφαρμογή μου, την βελτιώνει, την κάνει πολύ καλύτερη. Και δεν μου δίνει ποτέ τον κώδικα πίσω. Ε, πώς θα τον κυνηγήσω, ρε παιδιά. Δεν, δεν δικαιούμαι, εγώ που είμαι ο πατέρα του προγράμματο, να πάρω πίσω το βελτιωμένο πρόγραμμα. Όπω προστάζει η GPL άδεια. Δηλαδή, Ρεσσαλή, ποια είναι η λύση για πε μου, αν δεν μπουν οι δικηγόροι στη μέση. Συμφωνώ. Το θέμα, ποιο είναι, ότι η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει ο Λίνου Στόρβαλτ και ο Γκρέγκ, το οποίο είναι το δεξί του χέρι, είναι ότι. Όσες φορές το αφήσαμε αυτό το πράγμα... <laughs> <έτσι>. <laughs> το είπες πονηρά πάντα, ε! Το είπα πονηρά, το δεξί χέρι! Ο, <laughs> ο Linus Thomas και ο Greg το δεξί του χέρι, <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν. <laughs> <laughs> λοιπόν... <laughs> Ξέρεις γίνεται, το θέμα είναι ότι ε, υπάρχουν υπέρμαχοι του ε, free software ξέρω εγώ και ο, ο ο Στάλμαν έφτιαξε την GPL αυ αυτή τώρα που χρησιμοποιείται ε, ναι, αφωνάκια δεν ξέρει και ποιο έχει φτιάξει το GPL και στέλνουμε και στο live ρε. Φω, ρε γιατί τον κάνω παρέα αυτό που να Καταρχήν υπάρχουν. Οι... άκου ερώτηση που έκανε. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε, πα να με διαβάλεις το Nathan. Άσχετε. Για λέγερα, Βασίλη. Κάτσε, υπάρχουν ποια license GPL. Είναι πόσε licenses γι' αυτό λέμε. Θα σου πω εγώ. Μία είναι η license GPL. Τέλο. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχει η μασία. Κατέληξε. Βασίλη, κατέληξε. Να πεθάνω, να καταλήξω. Όχι. Πάσε στο τέλος. Ολοκλήρωσε. Κάμπρα, ολοκλήρωσε. Δηλαδή, ότι η πέρμαχη του Δωρεάν Σαφού και τις προστασίες του κοβαδικά δηλαδή τείνουν να βγουν και στην κατηγορία των γραφικών του Στάλμανα α πούμε. Και κάπου δηλαδή θα χαθεί το μέτρο, γιατί <χει> δεν νομίζω <γω> ότι υπάρχει η Σοφία να κρατήσεις μια μέση εδώ, ας πούμε, ότι, ότι αν ότι, δηλαδή, π.χ. Να σου ανοίξεις... το, το θέσω διαφορετικά, για να το κλείσουμε, για να μην μπερδευτεί και ο Ωραίο, κόσμος. Ο, ο, Ωραίο. Λέει, Ωραίο. Ε, να κάτσουμε να συζητήσουμε την επιβολή του GPL, οι προγραμματιστές, αυτοί που πραγματικά παράγουν κώδικα. <χει> Αυτοί που ασχολούνται με τις νομικές και τις νομικίστικες και με όλα αυτά τα κομμάτια ας ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο πέρα από τον, την επιβολή του κώδικα. Μάλιστα. Γιατί Εντάξει. Έχει Αφέστατο. Του, έχει δει από την εμπειρία του ότι ένας δικηγόρο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει τη δίκη. Δεν τον ενδιαφέρει η κοινότητα, δεν τον ενδιαφέρει Σεκούρα. το πόσο πετυχημένο θα είναι ο κώδικα και το πόσο θα μεγαλώσει η κοινότητα ή όχι και μάλιστα έχει δει ότι κάθε φορά που έγιναν επιβολές τη GPL για εταιρείε ή κλπ, μπορεί να, να χάρηκαν, κερδίσαμε αυτό τον αγώνα κλπ στο τέλο αυτό το project το οποίο επιβλήθηκε τέλο πάντων καταστράφηκε, καταστράφηκε και όλοι οι φίλοι και το. ζήσαμε όλοι καλά και εμείς καλύτερα και χάσαμε και το project και όλα τα υπόλοιπα Δεν μου λέτε ε, π, ε, στον υπολογιστή ποια τα office χρησιμοποιείτε Εγώ, Libre... Libre Office Λίμπρε, εσύ Κι εγώ Λίμπρε Όλοι Λίμπρε, Λίμπρε Όλοι Λίμπρε Ναι ρε. γιατί ε, ε, ε, ε, ε, Εγώ Google Apps, ρε παιδιά, εντάξει Άντε, ρε, καημένε με τα Google Apps σου, Τέλος πάντων Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι... Γυρωμένος υπάλληλος της Googling αυτός, τι το θέλω Καλά, εντάξει, ναι, μια αγάπη την έχουμε Αυτό που ήθελα να πω ρε παιδιά είναι ότι διάβασα ότι έρχεται το τέλος της εποχής για το Open Office, το θυμάστε. Πού το διάβασες, σε η Internet Explorer, το διάβασες, γιατί αργεί Όχι, δεν... όχι... Να <laughs> το <όχι, laughs> <όχι, laughs> <όχι, laughs> ε, Αφού φύγανε <laughs> λοιπόν, αφού φύγανε όλοι οι developers από το Open Office και πήγανε στο Libre... Ε, ο CEO τώρα που είναι εκεί στο Open Office λέει ότι οι παιδιά δεν υπάρχουν πλέον προγραμματιστές... Μόνος του είναι... Ναι, αυτό ακριβώς... Δεν υπάρχουν, λέει, προγραμματιστές για να βοηθήσουν ε, στην προώθηση, στα bug fixes και τα λοιπά, οπότε, λέει, ε, είμαστε πολύ κοντά στο να το κλείσουμε. Και καλά θα κάνουμε από την αλήθεια εγώ, γιατί ποιος το αγοράσε, η Oracle το είχε πάρει. Ε, ναι, το είχε, αγοράσει, το είχε αγοράσει η Oracle και... και το κάνει σαν τα μούτρα της. Ε, το έκανε σαν τα μούτρα της, προσπάθησε να... Έχει, κλασικά να αποξενώσει λίγο την κοινότητα, να, το, να πάρει τον έλεγχο πάνω τη. Τι πω, Καν φύγανε οι προγραμματιστέ mm. σου, Λέμε να κάνουμε ένα φόρτο στο LibreOffice. Είδε η Oracle ότι δεν μπορεί πλέον, Όλοι φύγανε ε, και ε, το ε, ε. στο Apache Foundation και είναι τελείω υπόθεση. Για αυτού που δεν ξέρουν, ε, να πούμε ότι το LibreOffice είναι ένα ε, δωρεάν προφήσιο. Δεν χρειάζεται να το αγοράσει ε, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το αγοράσεις, το κατεβάζει δωρεάν σε οποιοδήποτε υπολογιστή και έχεις office, word, excel, powerpoint κτλ. Ε, free, τελείω από, το, από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν ε, εταιρείες και χρήματα στη μέση. Ακριβώ, άκριβο. Ωραία, έχουμε τίποτα άλλο. Ε, Χρήστο, εσύ, έχει κανένα άλλο θέμα. Όχι, εντάξει, νομίζω αφάλεια. ότι ο Βασίλης, Βασίλης αυτοκτώνησε. Ε? Νομίζω ότι κατέληξε. Αυτοκτώνησε ο Βασίλης, τι έγινε. <laughs> <laughs> <laughs> Απλά να ενημερώσω ότι βγήκε επιτέλους, ύστερα από πάρα πάρα πολύ καιρό, καινούργια έκδοση του Google Earth και του Linux. Αλήρηση, σωστά. Mm. Το ξέρεις. Και πραγματικά, ξέρεις, δουλεύουν πράγματα. Δηλαδή, φωτογραφίες, δηλαδή, το πανωράμιο δουλεύει, δηλαδή, νέο λογότυπο. Λογό, λογό. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, σκέφτηκες. Αναστένετε το ένα ζόμι μετά το άλλο. Πρώτα το φλάς, μετά... <laughs> τι θα δούμε, τι θα δούμε, πραγματικά. Φοβερό. Σωστό, σωστό. Μάλιστα, ωραία. Έχετε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω... Λεσμπίλεν. Τίποτα αυτά είναι. Ε, αυτά είναι, φαϊκά φαϊκά είναι. να είναι. <laughs> ναι, σωστό γι' <και> αυτό. <laughs> Εντάξει, προ... ε, προφανώς υπάρχουν και άλλε στο... Στο ίντερνετ, σχετικά με τεχνολογία, αλλά εμά αυτά μας άρεσαν, αυτά θέλαμε να συζητήσουμε, νομίζω ότι αυτά είναι τα, ε, τα βασικότερα και τι να πω, καταπληκτικό θα έλεγα το πρωτοπιλιωτικό επεισόδιο ε, του ε, τεχνοπολίτων, εγώ. έτσι, συμφωνείτε. Με σχόλιά σας μπορείτε να μας προτείνετε κάποια πράγματα να συζητήσουμε σε επόμενα επεισόδια, να συγκεκριχώσετε την ατζέντα. Έτσι, μπράβο, ναι. Θα το βελτιώσουμε. Ε, ίσως σκεφτόμαστε πολλά πράγματα, ίσως να το κάνουμε live, ίσως να κάνουμε Q&A ε, που πολλά από το μυαλό μας. Από σαν είστε εξαρτηθεί. Ε, τι να, να χαιρετήσουμε, αυτό ήταν, ναι. Ε? Ε, ναι, νομίζω. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι σας χαιρετώ. Χρήστο χαιρετάει και φεύγει. Άντε, γεια σας. Τα λέμε, Άντε, γεια σας. Θα λέμε. Τα, τα πούμε σύντομα. σύντομα. Τα λέμε στο δεύτερο επεισόδιο. Γεια χαρά. Για.